Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα ε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα καθίστε. Είχαμε μιλήσει για τους προηγούμενους τρεις τύχους και το γεγονός το ότι πολλές φορές ο άνθρωπος τάνει να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, όσον αφορά τους πυρασμούς, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τους λογισμούς, γενικά όλο αυτόν το σκότο το οποίο καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου όταν διέρχεται κάποιον πυρασμόν, και ότι σε αυτήν την κατάσταση της σκοτεινή, της ζωφόδι κατάστασης. Υπάρχει στον άνθρωπο μόνο μια ελπίδα, η ελπίδα του Θεού. Όπως λέει εδώ, «Σίδε Κύριε Αντιλήπτορ μου, ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό και αναγνωρίζει τον Θεό σαν βοηθόν του και σαν προστάτην του. Και ότι μόνο αυτή είναι η ακατέσχυντος ελπίδα μας, μόνο ο Θεός είναι η ελπής η οποία δεν κατεσχύνει ποτέ. Δεν προδίδει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπον, Ούτε εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός των άνθρωπων, ούτε απογοητεύει ποτέ ο Θεός των άνθρωπων, ούτε ο Θεός βρίσκεται καμιά φορά σε δύσκολη θέση ή σε αδιέξοδα. Αυτό θα το λέμε συχνά, αυτήν τη θέση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στη ζωή μας <κυρίζει> να το πιστεύσουμε, να το ζήσουμε, να το βιώσουμε, ότι για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο, ώστε όταν Έρχεται και η δική μας ώρα που θα περνούμε τους δικούς μας πειρασμούς, τις λήψει μας, τις δυσκολίες μας, οι οποίες δεν είναι μόνο εξωτερικές, δεν είναι ότι κάποιος άλλος μας έκαμε ένα πειρασμό ή μας δημιουργήσε ένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το βαστάξει κανείς, αλλά είναι το ότι καμιά φορά εμείς ήδη κάναμε στον εαυτό μας το πρόβλημα αυτό, με τις αμαρτίες μας, με τις αδυναμίες μας, με τα πολλά μας λάθη. Και όμως έστω και αν εμείς φταίμε και έχουμε απόλυτη ευθύνη για την καταστροφή που επεφέραμε στον εαυτό μας και στα, στα γύρω μας πράγματα ακόμα και εκεί ο Θεός έχει την δύναμη να είναι βοηθός μας και αντελήπτορ μας να μας δώσει και σε αυτήν την κατάσταση των τρόπων της σωτηρίας μας εφόσον ξέρουμε και πιστεύουμε ότι το ζητούμενον είναι πως θα αξιοποιήσουμε τα παρόντα και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και προχωρεί πιο, πιο κάτω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αυτού. Λέει λοιπόν ότι μετάφραση πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή ισχυράν φώναξα προς τον Θεόν στον την τη βοήθειά του. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπο έχει έναν, έναν πόνο, όταν ο άνθρωπο πιέζεται πανταχώθεν, τότε η προσευχή αυτού του ανθρώπου είναι σαν δυνατέ φωνέ. Που όπω όλοι μα, όταν αισθανθούμε μια δυσκολία και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, τότε βάζουμε τι φωνέ σαν μόνη λύση. Και αρχίζουμε να φωνάζουμε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να φωνάζει στον Θεό, τότε ο Θεός τον ακούει, τον άνθρωπον αυτόν. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να φωνάζουμε, αλλά διότι πρέπει η προσευχή μας να έχει δύναμη που να ανεβαίνει τρόποντινά προς τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος κόψει από γύρω του όλα, όλα τα ανθρώπινα, τότε όπως λένε οι πατέρες των νερών να ανεβαίνει προς τα πάνω διαμέσου των σωλήνων έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου Όσοι που έχουμε ανθρώπινες παριγοριές και ενδεχόμενα ανθρώπινα τότε σαν να χάνεται κάποιο δύναμη της ψυχής μας όταν όμως καταλάβουμε ότι δεν έχει τίποτα ανθρώπινο τότε όλο το είναι μας στρέφεται προς τον Θεό δεν κάποτε ο Γεροπαϊσιος, μια κουβέντα που είχαμε, κάποιου μοναχούς εκεί, ασκητές, έλεγε, μάλλον μα ερώτησε, γιατί, λέει, πατέρες, επήγαιναν σε τόπους έρημους και έχτιζαν α πούμε, ασκητήρια, σε κάτι τόπους, δηλαδή, απαράκλητους, τελείως, χωρίς καμία παρηγορία, σε κάτι χαράδρες, σε κάτι κρεμούς, εμείς εκεί στη Σκήτη που είμαστε στην Καλύβα μας υπήρχε μια σπηλιά εκεί μέσω στο δικό μας το περιοχή και μέσα σε εκείνη τη σπηλιά έμενε κάποιος γέρος αυέρκυος. και σε αυτήν τη σπηλιά μέσα, αυτή η σπηλιά το χειμώνα έσταζε από παντού, τα μεγάλη σπηλιά έσταζε και έπεφταν και πολλές πέτρες, βράχιο ολόκληροι και αυτός ο άνθρωπος έμενε εκεί μέσα 60 χρόνια και είχε ένα βράχο τεράστιο από πάνω, που ενόμιζε ότι ο, από όλα τι θα πέσει το κεφάλι σου. Αφού εμεί όταν περνούσαμε, να πούμε στη σπηλιά, τρέχαμε. Τρέχοντα μπαίναμε, τρέχοντα βγαίναμε. Γιατί ήταν επικίνδυνο. Αυτό ο άνθρωπο έμενε 60 χρόνια εκεί. Ή έβλεπε κανεί κάποια σκητήρια, δηλαδή που ούτε ετό να είσαι δεν μπορούσε να πας εκεί μέσα. Και λέει κανείς για ποιο λόγο είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι έλεγε ο Ποιο είναι ο λόγο που οι άνθρωποι αυτοί εδιάλεγαν τέτοιους τόπους ήταν τρελοί, ήταν σαδιστές τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων η απάντηση ήταν ότι ευρισκόμενοι σε τόπους τέτοιους όπου δεν υπήρχε καμία ανθρώπινη παρηγορία έτσι έκοβαν και την ελαχίστην ανθρώπινη παρηγορία ακόμα και την ασφάλεια που σου παρέχει το σπίτι σου δηλαδή ότι είμαι μέσα στο σπίτι μου και είμαι στο δωμάτιο μου και έχω μια ασφάλεια. Το έχω βάλει και αυτόν ακόμα. Έτσι και την ασφάλεια του σπιτιού σου, του. Σπιτιού τους. Θυμάμαι έναν ασκητή στη σκήτη που μέναμε, που μία αυτός ε, φοβόταν στην αρχή και έκλεινε την πόρτα του σπιτιού του, του κελιού του. Γιατί κυκλοφορούσαν και διάφοροι, ας πούμε, κοσμικοί, κάτι εργάτες, τώρα αλ Αλβανοί και τέτοια πράγματα. Και κλείδωνε την πόρτα. Μετά το θεώρησε αυτό το πράγμα ότι ήταν ολιγοπιστία και πέταξε το κλειδί στην θάλασσα. Και κοιμόταν στο σπίτι του χωρίς να κλειδώνει την πόρτα του. Ξεκλείδω την πόρτα τελείως. Γιατί για να μην έχει την ελπίδα της ασφαλείας του στο κλειδί. Σε τίποτα απολύτω, Ότι εκλείδωσα την πόρτα μου, α, είμαι ασφαλισμένος. Και έλεγα έτσι είσαι δηλαδή ελπίζεις στο, στο ότι κλείδωσες και δεν ελπίζεις την δύναμη του Θεού το κρυβείς στη θάλασσα κατευθείαν έκοψε κάθε ίχνος ασφαλεία, κάθε ίχνος παριγοριάς, κάθε ίχνος δηλαδή ανθρώπινον όχι παράλογα πράγματα ανθρώπινο, ας πούμε, ανθρώπινο κούμπιμα διότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ανεκάλυψαν το μεγάλο μυστικό της ελπίδο των Θεών της προσευχή προς τον θεών. Όταν δεν είχαν τίποτα το ανθρώπινο και του απειλούσε ο φόβο, ότι είμαι ανοιχτή, η πόρτα μου θα μελιστέψουν. Ακούω βήματα, ακούω, ξέρω εγώ, ξέρετε και όταν, όταν κυριαρχήσει στην ψυχή του ανθρώπου ο φόβο, το διάβολος ακόμα κάνει φαντασίε, κάνει κινήματα, κάνει θορύβου, κάνει αυτά να μα φοβήσει. Ε, ο άνθρωπο αισθάνεται μια δυσκολία. Ακριβώ εκεί τώρα που σφίγγεται η ψυχή, σου, ότι από το φόβο μου, από την, απ την ανασφάλεια μου, από την από την έλλειψη ξέρω εγώ οποιασδήποτε ανθρώπινης παρηγορία μας πιάνει αυτοί, εκείνο το αίσθημα ότι χανόμαστε εκείνη η ώρα είναι πραγματικά που ο άνθρωπος για να μάθει να προσεύχεται ε, βρίσκει μεγάλη προσευχή στρέφεται η ψυχή του προς τον Θεό και κινείται με μια δύναμη προς τον Θεό και γίνεται αυτό το οποίο λέει εδώ ο, ο Δαβίδ ο προφήτης, ότι ε, σαν να κράζει, σαν να φωνάζει προς τον Θεό έτσι με όλη τη δύναμή του και πρέπει να μάθουμε ξέρετε αυτήν την τέχνη όλοι μας όταν προσευχόμαστε να προσευχόμαστε με όλη τη δύναμή μας αλλά για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε από το έλεος του Θεού ώσπου δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μεγίστην ανάγκη του ελαίους του Θεού, τότε δεν, δεν κινείται η ψυχή μας έτσι με δύναμη. Θυμάμαι μια φορά, ε, εγινόταν ένας, ένας διάλογος, λέγεται έναν έτσι ανέκδοτο στο Άγιον Όρος, όχι για να γελάει κανείς, αλλά μια ιστοριούλα. Κάποτε λέει υπήρχε μια διαμάχη στο Άγιον Όρος, μεταξύ των κοινοβιατών μοναχών και των ερημητών, αυτοί που ήταν στα μοναστήρια και αυτοί που ήταν στην έρημο. Οι με κοινοβιάτες, αυτοί οι μοναστηριακοί α πούμε, έλεγαν ότι εμείς στα μοναστήρια έχουμε ανακολουθίες, ψάλλουμε ωραία τροπάρια, κάνουμε αγρυπνίες μεγαλοπρεπείς, τέλο πάντων ευλογούμε και δοξολογούμε τον Θεό μέσα από τα τροπάρια και του ύπνους. Οι ερημίτες έλεγαν ότι εμείς δεν έχουμε τροπάρια, μόνο λέμε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέλε Και με. Και εγίνεται πούμε, διάλογος και είναι το πιο δυνατόν ενώπιον του Θεού. Οπότε κάποια μέρα λέει, κάποια νύχτα πούμε, είχαν μια αναγρυπνία στο Άγιον και όπως ψάλουν εκεί πάρα πολύ ωραία πούμε, και μεγαλοπρεπός και όμορφα και πραγματικά ας πούμε, σε βοηθούν πάρα πολύ οι ψαμοδίες και οι ύμνοι και όλη η τυπική διάταξη της Εκκλησίας ε, έγιναν σεισμός, ένας μεγάλος σεισμός όλο, όλο το Άγιον και οπωσδήποτε τράνταξε και την Εκκλησία. Και αμέσως, οι μοναχοί άφησαν τα τροπάρια και τα μουσικά και άρχισαν να λένε «Κύριε σου Χριστέ «Κύριε σου Χριστέ λέεσαι μας», Κύριε, Α, οπότε λέεσαι». Βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε μεγάλη ανάγκη και θα πέσουν ως κεφάλι μας «αφήνουμε τα τροπάρια» και αρχίζουμε την ευχή με όλη μας τη δύναμη Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη πραγματική, πιεστεί η ψυχή του, τότε πραγματικά αφήνει τα πάντα και στρέφεται με όλη τη δύναμη προς τον Θεό. Για να το καταφέρει αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, γίνεται αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη του ελέους του Θεού. Το έλεος του Θεού. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουμε ότι χωρίς το έλεος του Θεού χανόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε με όλοι μας τη δύναμη όλοι μας ξέρουμε, έχουμε πείραν όλοι που όταν είμαστε στα καλά μας, όταν έχουμε όλα είναι καλά μέσα μας, τότε μπορεί να προσευχόμαστε, αλλά έτσι πώς να πούμε από πάνω από πάνω ενώ όταν, όταν μας σφίγγουν οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες οι, οι ασθένειες ξέρω εγώ τα χίλια δύο πράγματα τότε πραγματικά η προσευχή μας λαμβάνει δύναμη και να μην νομίζουμε ότι Λέει, hey, Καμιά φορά κανένα, ε, Καλά, τον καιρό που ήμουν καλά δεν μου τον Θεό, το θυμάμαι τώρα. Εντάξει, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τον Θεό, αλλά να ξέρετε ότι ο Θεό, σαν πατέρα μα που είναι, δεν έχει τέτοια κόμπλεξ. Α σου πει, Α, τον καιρό που ήσουν καλά δεν με θυμάσουν. Τώρα ούτε κι εγώ σε θυμάμαι. Όχι έτσι. Ο Θεό δεν, δεν στρέφεται έτσι προ τον άνθρωπο. Είναι πατρική κίνηση του Θεού προ τον άνθρωπο. Και άρα ο Θεό δέχεται την προσευχή μα δεχετε ό,τι του πούμε έστω κι αν μέχρι τώρα ποτέ δεν τον επικαλεστήκαμε και είναι ακριβώς τέχνη είναι μεγάλη τέχνη να μάθει ο άνθρωπος να αδειάζει την ψυχή του προσάστον Θεό εκχαιώ ενώπιον αυτού ενδέησή μου όπως λέει το ψαρτήριο κάπου αλλού να αδειάζει, αδειάζει όλον το είναι του προσάστον Θεό όπως συμβαίνει όταν πάμε κάπου σε έναν άνθρωπο και μιλούμε και λέμε όλο το εσωτερικό μας και είναι καλό αυτό γιατί βγαίνουν όλα από μέσα μας και κλέμε και λέμε τα προβλήματά μας λέμε ό,τι μας απασχολεί και αδειάζει η ψυχή μας ξεκουραζόμαστε και μόνο που τα είπαμε χωρίς να μας βοηθήσει πρακτικά ο άλλος άνθρωπος και μόνο για τον λόγο αυτό εσανόμαστε μια ξεκούραση πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος μάθει να αδειάζει όλη την ψυχή του ενώπιον του Θεού. Δηλαδή όταν πάει να προσευχηθεί να γίνεται η προσευχή μας η ώρα εκείνη που ανοίγει η ψυχή μας και τα πάντα παρατίθενται στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη να μάθουμε αυτήν την τέχνη της προσευχής και όπως έλεγαν οι πατέρες προσευχής με τα δακρύων ο άνθρωπος που προσεύχεται πραγματικά, είναι αυτός που όταν προσεύχεται, κλαίει. Όχι απλώς κλαίει, αλλά πραγματικά εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πριν πάω στο Άγιον Όρος, που είμαι μικρό παιδί, είχα μία απορία, διέβαζα τα πατερικά βιβλία και η πρώτη φορά που άκουσα μια διοίκηση για το Άγιον Όρος ήταν κάποιο παιδί που ήρθε από την Αγγλία, Αγκλοκύπριος, και μου είπε ότι ήμουν στο άγιο, Όρος, πρώτη φορά ακούγευα για το Άγιον Όρος, και εκεί στο Άγιον Όρος ήμουν σε κάποια, σε κάποια σκήτη σε, ένα, σε μια καλύβε και εκεί οι μοναχοί όταν ήμουν να κοινωνούσαν έκλαιγαν. Ήμουν λοιπόν, κάνα μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει έκλεγαν, δηλαδή όταν, όταν κοινωνούσαν έκλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, μετά πραγματικά όταν είδα ε, αυτό το, το φαινόμενο όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό να διαλύεται ολόκληρο δηλαδή, να διαλύονται ας πούμε σε αυτή την αίσθηση του Θεού, σε αυτή την, την ένωση του Θεού και του ανθρώπου, έτσι. Ε, όταν βλέπει κανείς ας πούμε και μόνο το όνομα του Θεού να επικαλεστεί ο άνθρωπο. η καρδιά του να σκυρτά όπως κάποιο που θα θυμηθεί το πρόσωπο ενός αγαπημένου του ο προσώπου δηλαδή και μόνο που το θυμάται μπορεί να γεμίσει τα μάτια του πολύ περισσότερο συμβαίνει στον άνθρωπο, ο οποίο έμαθε να προσεύχεται αυτός ο άνθρωπος και μόνο μια φορά να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού αμέσως η καρδιά του διαλύεται αναλύεται ας πούμε η καρδιά εις δάκρυα, εις, ε, εις προσευχήν εις πολύ προσευχήν όμως για να γίνει αυτό πρέπει να μάθουμε να αφιερώνουμε χρόνο στην προσευχή μας δηλαδή να βρίσκουμε χρόνο κάποια μέρα, κάποια ώρα τέλο πάντων έστω στην εκκλησία που ερχόμαστε ή όπου, όπου και αν είμαστε, έστω και όταν οδηγούμενα ακόμα, ή όταν είμαστε μέσα στο λεωφορείο, ή οπουδήποτε είμαστε, που ο άνθρωπος να, να στρέψει τον, την ψυχή του, τον νου του, μέσα στην καρδιά του, και εκεί να στραφεί, για την καρδιά να στραφεί προς τον Θεό. Και να πει με δικά του λόγια, ή μάλλον άλλα λόγια προσευχής, να επικαλεστεί το όνομα του Θεού, με όλη τη δυναμή του. Τότε ακριβώς αισθανθεί ο άνθρωπος, μέσα στην καρδιά του την παρουσία του Χριστού και δείγμα αυτής της παρουσίας είναι η κατάνυξη. Ότι ο άνθρωπος ε, εάν είναι βέβαια και τον βλέπουν μεταβία τα βία τα δάκρυά του αν είναι μόνος του το δεκεί αναλύεται η δάκρυα ο άνθρωπος. Και πρέπει να μάθουμε να κλαίμε. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπο να μάθει να κλαίει στην προσευχή του να μάθει να έχει τη, αυτό το πένθος τα, τα δάκρυα όχι για να μην να κατάθλιψη για να μπορέσει να βγάλει από μέσα του όλα όσα τον απασχολού και να τα παραδώσει στον Θεό και να ξεκουραστεί η ψυχή του Αυτό είναι το οποίο ο συνέχεια ο Δαβίδ ομιλεί και λέει για αυτές τις, τις κραυγές προς τον Θεό Θυμάστε ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός εις τον κήπο της Γεστημανή μας αποκαλύπτει ο Απόστολος ότι προσευχήθη στον Θεό με τα κραυγής ισχυράς. Δεν είναι ότι ο Θεό έβαλε τι φωνές, όχι. Ή νομίζω ότι ο Χριστός ε, εφώναζε με τον άκουγαν οι γειτονέ. Όχι, δεν είναι αυτό. Η δύναμη της προσευχής του ήταν τέτοια. Όπου λέει κάπου στην Παλαιά Δαθήκη ότι ο Μωυσής σε μια δύσκολη ώρα εστράφηκε μέσα στην καρδία του και επικαλέστηκε το όνομα του Θεού. Και λέει ο, ο Θεός «Μωυσή, τι βοάζεις πρός με, τι φωνάζεις σε μένα». Αλλά αυτό δεν είπε ότι μια λέξη. Εξωτερικά δεν έβγαλε καθόλου ήχο, δεν ακούστηκαν τίποτα, αλλά η δύναμη της προσευχής του, η επίκληση του, του Χριστού ήταν τέτοια, του Θεού ήταν τέτοια, που ήταν σαν βοή ισχυρά προς τον Θεό, αυτή, αυτή η επίκληση διόλησης ψυχικής δυνάμεως. Πραγματικά, ο άνθρωπος που το μαθαίνει αυτό, ε, μπορούμε να πούμε ότι βρήκε οδόν προσευχή, ο δρόμο προς την προσευχή. Εάν αφαιρώνουμε χρόνο και Εκεί η πόνοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, δώσουμε αυτήν τη δυνατότητα να φωνάξουμε προς τον Θεό, να επικαλεστούμε τον Θεό. Τότε γίνεται αυτή η μεγάλη μεγάλη έτσι, σχέση με τον Θεό, Πατέρα μας, και μαθαίνουμε και αυτήν την τέχνη. Μαθαίνουμε την τέχνη να έχουμε κοινωνία και συνομιλία με τον Θεό. Αφού λοιπόν φωνάξουμε με κραυγήν ισχυρά προς τον Θεό, τότε επίκουσέ μου εξ Αγίου Αυτού. Ο Θεός μας ακούει από το Άγιον Όρος Αυτού, από τον τόπο της κατοικής του της Σιών. Τότε, τώρα α πούμε, τον χώρο όπου ο Θεός είναι, υπάρχει. Για να ακουστεί η προσευχή μας ο Θεός, υπάρχουν μερικές βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη, η βασικότερη προϋπόθεση να ακουστεί προσευχή προσευχή μας είναι να γίνεται με πνεύμα ταπεινό με καρδία συντετριμένη και πνεύμα συντετριμένο ο άνθρωπος να επικαλείται τον Θεό με συντετριμένη καρδιά να έχει η καρδιά του να, να, έχει, να είναι ταπεινή να μην έχει καμία αίσθηση μέσα του ας πούμε εγωισμού υπερηφανίας ή α πούμε καινοδοξία σε αυτά όλα τα πράγματα ακόμα αυτά τα οποία ζητά ο άνθρωπος να είναι προς ωφέλεια του Εάν ζητούμε πράγματα που δεν μας ωφελούν τότε όσο και να φωνάζουμε ο Θεός δεν θα μας ακούσει γιατί ο Θεός δεν μπορεί να μας δώσει πράγματα που δεν μας ωφελούν και τρίτον όπω οι πατέρες πρέπει να μην έχουμε λυπήσει κανέναν άνθρωπο εάν έχουμε λυπήσει άλλων άνθρωπον τότε αυτή η θλίψη του αδελφού μας είναι μεγάλο εμπόδιο στην προσευχή μας. Δεν μπορεί, δεν, δεν, δεν γίνεται δεχτή η προσευχή εάν η συνείδησής μας μας καταμαρτυρεί ότι εθλίψαμε κάποιον αδελφό μας. Να μου πει κανείς καλά, εδώ, τι γίνεται εδώ, είμαστε μέσα στον κόσμο, κάθε μέρα θλίβε ένα στον άλλο. Τουλάχιστον, τουλάχιστον πριν αρχίσουμε να προσευχόμαστε, να ζητούμε από τον Θεό άφηση των πολλών μας αμαρτιών. Να μέσα από τα καθημερινά μας τραύματα και τις καθημερινές μας φτώσεις. Λέει έναν ωραίο τροπάριο για να δείτε το ήθος των Αγίων. Πώς οι Άγιοι προσήφχονταν και πώς εστάνοντα απέναντι του Θεού. Γιατί όλα αυτά τα τροπάρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση της καρδιάς των Αγίων. Λέει λοιπόν έναν κατανοητικό τροπάριο. Ήθελον δάκριση να εξαλείψε των αιμόπτεσμάτων και των χειρόγραφων. Ήθελα, λέει Χριστέ μου, να, να σβήσω με τα δάκρυά μου, το μου τον το χειρόγραφο των αμαρτιών μου. Των αιμόπτεσμάτων, των χειρόγραφων. Και το υπόλοιπο τη ζωή μου διαμετανία, σε βαρεστή εσύ. Και να ευα, σε το υπόλοιπο τη ζωή μου δια τη μετανία μου. Δηλαδή ήθελα, θέλω. Άλλη έναν τρόπο να σβήσω με τα δάκρυά μου τι αμαρτίε μου και να σε ευαρεστήσω. Το υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου αυτή είναι η θέλησή μου αλλά ο εχθρός απατά με και πολεμεί την ψυχή μου αλλά όμως δυστυχώ, ο εχθρός με απατά και πολεμεί την ψυχή μου αυτή είναι η πραγματικότητα ο μιλεί ο Άγιος που έγραψε το τροπάριο και μετά σαν μια κραυγή ισχυρά λέει Κύριε πριν εις τέλος από όλο με σώσω με δηλαδή, μου σε παρακαλώ πριν να καταστραφώ τελείως, πριν να χαθώ τελείως σε παρακαλώ, σώσομαι. Σαν κάποιον άνθρωπο, ο οποίο είναι μέσα στο πέλαγος μόνο του, εναβάγισε, δεν έχει ούτε βάχ, ούτε σωσίδιο, ούτε τίποτα, του ούτε μόνο μια φωνή, να φωνάξει, να βάλει τι φωνέ και να πει: Πριν, στέλνω από όλο, με σώσομαι. Βοήθεια. Χάνομαι. Αυτό ήταν, έτσι αισθάνονταν οι Άγιοι, ω Άγιοι προσήγγιζαν τον Θεό, με τόση τέτοια αίσθηση τη ανάγκη του Θεού, του ελέου του Θεού αυτήν την ταπείνωση, ότι χάνομαι, Κύριε, πριν εις τέλος από όλο με σώσομαι. Μόνο εσύ με έμεινε βοήθεια. Αν και εσύ δεν έφθει, εγώ τελείω πλέον έχω χαθεί, έχω, έχω φύγει, έχω σβήσει από, από την παρούσαν ζωή, από την ζωή του Άγιου Πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε ταπείνωση, όταν ζητούμε τα ωφέλημα της ψυχής μας και όταν δεν έχουμε θλίψει τον αδερφό μας, τότε πραγματικά η προσευχή μας έχει κάποια. Έχει προϋποθέσεις παρησία, δυνάμες προς τον Θεό. Αλλά και όταν ακόμα δεν υπάρχουν αυτά όλα, τότε ο άνθρωπο παίρνει ως, την αποτυχία του ω αφετηρία ταπεινώσεως, χρησιμοποιεί την αποτυχία του για να ταπεινωθεί, να συντριβεί και τότε και πάλι αυτή η αίσθηση τον βοηθά και ανοίγει η καρδιά του. Έρχεται η αίσθηση, ερθώνει σε αυτόν. και προχωρά πιο κάτω στων έκτον στίχων εγώ δε κοιμήθη και ύπνοσα εξηγέρθη ότι κύριος αντιλήψετέ μου ου φοβηθήσομαι από μοιριάδων λαού τον κύκλο μου. εγώ λέει κοιμήθηκα και ύπνοσα είναι για να δείξει ότι κοιμήθηκα καλά καλά στο έτσι. και σηκώστηκα ήσυχος διότι ο κύριος ε, με έχει πάρει υπό την προστασίαν Του με την ελπίδα Του Θεός θα με βοηθήσει γι' αυτό δεν θα φοβηθώ από μοιριάδε λαού από εκατομμύρια ας πούμε πλήθη λαού οι οποίοι έχουν μαζευτεί, με έχουν κυκλώσει τον κύκλο συνεπιτιθεμένο με αυτοί που με έχουν, έχουν κυκλώσει εναντίο μου όταν λέει λαού δεν εννοεί μόνο ανθρώπους εννοεί και τους δαίμονες εννοεί και τις περιστάσει και τα γεγονότα και όλα αυτά νομίζω ότι αυτό ο στίχο μας απαντά σε ένα σύγχρονο πρόβλημα σε αυτό το πρόβλημα του άγχους και της ανασφάλειας το οποίο πολεμεί τον άνθρωπο σήμερα Κοιμούμε, κοιμούμαστε και ξυπνούμε με χίλιες δυο σκέψεις και με χίλιες δυο ανασφάλειες και με, χίλιες, με ένα σωρό άγχος τι θα γίνει το ένα; τι θα γίνει το άλλο πως θα πάνε τα πράγματα πως θα εξελιχθεί η ζωή μου γιατί να με επιβουλεύεται ο ένας γιατί να με κατηγορεί ο άλλος γιατί να με συγκοφαντεί ο άλλος γιατί να με μισούν, γιατί ξέρω με φθονούν γιατί να μου θέλω να κάνουν κακό χίλια δυο πράγματα τέτοια όμως εδώ Δαβίδ, λέει ακριβώς ότι δεν φοβάται και δεν θα φοβηθεί από μυριάδες λαού από μυριάδες περιστάσεις Καταστάσεις, δαίμονες, ανθρώπους, εχθρούς οι οποίοι μας πνίγουν θέλω να μας πνίξουν για ποιο λόγο για ποιο λόγο ο άνθρωπος παραμένει ήσυχο μέσα στην καρδιά του έχει ησυχία διότι έχει μέσα του την αίσθηση ότι ο Κύριος τον έχει υπό την προστασία του αυτή η αίσθηση αυτή η επίσθηση αυτή η ελπίδα το ότι ο Θεός είναι κοντά μας ο Θεός δεν θα μας αφήσει ο Θεός ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας όταν λέω δεν θα μας αφήσει δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε αυτόν που θέλουμε «Όχι» δεν θα κάνουμε όσους αυτόν που θέλουμε αντίθετα εμείς θα κάναμε αυτό που θέλει ο Θεός Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ας πούμε ότι είμαι άρρωστος, έχω καρκίνο και είμαι τίμοθ άνοπος ας πούμε, έτσι και πάω να χαρμόσω αυτού το στήχων εδώ και λέω, α, θα κοιμηθώ απόψε, ήσυχο, και θα πω ότι δεν θα με αφήσει ο Θεός να πεθάνω από την ανία, την ασθένεια που έχω γι' αυτό κοιμάμαι ήσυχο. καλά, καλό κι αυτό είναι μια ελπίδα, είναι τέλος πάντων μια ελπίδα στο Θεό το τέλειον όμως δεν είναι αυτό το τέλειο είναι να πει ο άνθρωπος ότι Γιβάμαι ήσυχο γιατί αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και αποδέχομαι το θέλημα του Θεού όποιον και αν είναι. Αν αυτό είναι θάνατος να είναι ευλογημένο. Αυτό να είναι. Δηλαδή, για μένα το θέλημα του Θεού είναι η ανάπαυσή μου, είναι η ελευθερία μου, είναι η ξεκούραση μου. Εγώ ζητώ το θέλημα του Θεού. Άρα, ο άνθρωπο είναι ήσυχο όχι όταν πιστεύει ότι. Θα κάνει ο Θεό αυτό που θέλω εγώ. Άρα αφού θέλω να γίνω καλά θα με κάνει καλά. Αφού θέλω να πάνε οι δουλειέ μου καλά θα πάνε καλά οι δουλειέ μου. Αφού θέλω να πάει η οικογένεια μου καλά θα πέει καλά. Αυτό είναι το ατελέστο, το ανθρώπινο. Το ας πούμε το μέτριο. για Να μην πούμε και πιο κάτω. Το τέλειο, το σωστό είναι ότι εγώ θα εναρμονίσω την ανάπαυσή μου με το θέλημα του Θεού. Και θα πω ότι δεν θα γίνει τίποτα... Περισσότερον από ό,τι επιτρέψει ο Θεό. Και ό,τι επιτρέψει ο Θεό, αυτό για μένα είναι ευλογημένο. Είναι, είναι αυτό το οποίο θέλω κι εγώ. Τι θέλεις Θεία μου, εσύ από μένα. θέλεις να πεθάνω εδώ και τώρα, να είναι ευλογημένο. Έτοιμο. Θέλει να, να διαλυθούν τα πάντα γύρω μου. Ξέρω εγώ, να γίνει η καταστροφή του κόσμου. ας γίνει. Δηλαδή, εγώ πλέον θέλω αυτό που θέλει εσύ. Όχι εσύ να θέλει αυτό που θέλω εγώ. Καταλάβατε, δηλαδή οπότε ο άνθρωπος είναι απόλυτα ήσυχο όταν παραδώσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού όταν, όταν ο άνθρωπος αναπαυθεί στο θέλημα του Θεού και ξέρετε ότι φοβόμαστε να το κάνουμε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να πει ότι εγώ αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού γιατί φοβάται και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω Αμέσω γεννάται μέσα μας στο ερώτημα αυτό. Και αν ο Θεός σε κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα κάνουμε μετά. Γιατί είναι παιδική ερώτηση. Ε, σαν μια μητέρα πάνε πιάσει το μωρό της και το μωρό διστάζει και λέει φοβούμε να πω μαζί σου γιατί είναι ξέρω που να με πάρεις. Λες τη μάνα του ας πούμε. Μα δυνατόν η μάνα σου σε πάρει κάπου που να κινδυνεύσεις. Όχι. Παράδοσε τον στην αγκαλιά του Θεού και μη φοβάσαι. Όπου και σε πάρει ο Θεό, άμα είναι θέλημα Θεού και άμα είσαι κοντά στο Θεό, αυτό θα είναι ανάπαυση. Θα είναι ελευθερία, θα είναι χαρά. Δεν είναι δύνατο να πάει κάπου που δεν είναι καλά. Αλλά το θέλημά μα μα δυσκολεύει. Όχι, λέμε, εγώ θέλω να ζήσω, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να χαρώ τη ζωή μου, θέλω να χαρώ, ξέρω εγώ, την, την περιπέτεια να εδώ, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Στέκει, σαν να αντιστέκεται τρόπον δυνα, το θέλημά μας και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερα στο στο χέρι του Θεού μόνο ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην ψυχή του επίστηκε ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να, του, να, του κάμει, να κάνει κάτι το οποίο θα είναι εις του αυτός ο άνθρωπος που εβεβαιώθηκε μέσα στην ψυχή του ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και είναι πατέρας και ότι έχει α πούμε την απόλυτη αγάπη προς εμάς, αυτός ο άνθρωπος πράγματι δεν διστάζει και έτσι έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του δεν πρόκειται να γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός, ό,τι επιτρέψει ο Θεός όταν μάθει ο άνθρωπο να το λέει αυτό τότε πραγματικά έχει μεγάλη ειρήνη μέσα στην ψυχή του έχει ησυχία δεν αγωνιά δεν πάσχει, δεν θλίβεται δεν πω να πούμε, δεν αλλοιώνεται μπροστά στους κινδύνους, στου φόβους, οτιδήποτε. Έχει ειρήνη, έχει ασφάλεια. Όμως, αυτή η αίσθηση βγαίνει από την δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό πιο κάτω λέει ξανά ο Δαβίδ, στον 8ο στίχο. Ανάστα Κύριε, σώσο με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντα με Ματέος, οδώντας αμαρτωλός συνέτριψας αυτή η ανάπαυση του το ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχα και είμαι και δεν έχω καμία ανησυχία, δεν έχω άγχος, δεν έχω ανασφάλειες, δεν έχω φόβους μέσα μου και δεν φοβούμαι ότι η Κιαμοσεβή έχει λαμβάνει τροφή αυτή η ειρήνη από την προσευχή δεν είναι διότι ο άνθρωπος είναι ανέστητος, υπάρχει αφοβία λέει ο άγιο Ιωάννης Κλίμακος η οποία νικά την δηλία, αν υπάρχει και ανδρία που νικά την δηλία, που λαμβάνει δύναμη από την προσευχή. Υπάρχει όμω και ανδρία που νικά την δηλία, λόγω αναισθησία. Κάποιο δεν τον ενδιαφέρει. Δεν φοβάται, ας πούμε. Όχι γιατί είναι ένα άνθρωπος, άνθρωπο, αλλά γιατί έχει μηδενίσει την ζωή του, έχει μηδενίσει την ύπαρξή του, έχει φτάσει σαν αισθησία, αν δεν ενδιαφέρει τίποτα, και δεν φοβάται τίποτα. Αλλά αυτό ο άνθρωπο. Δεν έχει πλέον καμιά αίσθηση. Έχει φτάσει σε... Ποντα, σαν να πέθανε πριν πεθάνει. Σαν ένας νεκρός που έσβησε τα πάντα γύρω του και δεν τον ενδιαφέρει. Εδώ, εις τον άνθρωπο του Θεού, αυτή η αίσθηση τροφοδοτείται και αυξάνεται και ζωγονείται από την προσευχή. Αυτήν την προσευχή που μίλησε και προηγουμένως. Αυτή την κραυγή, την, κραυγή, την ισχυρή κραυγή, Ανάστα Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου. Σήκω, δηλαδή, λέει του Θεού, σήκω Θεέ μου. Σώσε με, διότι εσύ εδιασκόρπισες και διέλυσε όλους αυτούς που με είναι εχθροί μου, ματέως είναι εχθροί μου και συνέτριψες τα δόνκια των αμαρτωλών, αυτού που θέλει να με κατασπαράξουν με τα δόνκια τους, εσύ συνέτριψες αυτά τα δόνκια, τα ισχυρά δόνκια, τα οποία ήταν στραμμένα εναντίον μου του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Διότι είναι από τον Κύριον η σωτηρία και η ευλογία εις των λαών είναι πάλι από τον Θεό. Βλέπετε όλος αυτός ο ψαλμός, ο τρίτος, όπως και πολλοί ψαλμοί που θα δούμε και κάτω, σχεδόν όλοι οι ψαλμοί, είναι βγαλμένοι μέσα από την εμπειρία, την προσωπική εμπειρία του αγώνα αυτού του προφήτου ο οποίος αγώνας αποκαλύπτει σε μας πρώτα το μεγαλείο του Θεού το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού τι σημαίνει ο Θεός να είναι παρών τι σημαίνει ο Θεός τι σημαίνει το Θεός να ενεργεί στον άνθρωπο; και δεύτερον αποκαλύπτει ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπον μέσα από τις αδυναμίες του, μέσα από τις δυσκολίες του, μέσα από τις ψυχικές διαργασίες του φόβου, του κινδύνου, της αμαρτίας, των θλίψεων, των περιπέτειών και πώς ο άνθρωπος, ο αδύνατος, ο ταλέπορος άνθρωπος αναπτύσσει αυτήν τη σχέση με τον Θεό. Εκείνο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό σε μάς στην Εκκλησία μας, και οι πατέρες μας διδάσκουν και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ καλά είναι αυτό που λέει ένας αββάς της Εκκλησίας αββάς Σαΐας. λέει ποια την δύναμις των θελών των χτίστασης των Σαρετά, πως αυτός ο άνθρωπος που θέλει να προχωρήσει τη πνευματική ζωή ποια είναι η δύναμις του ώστε να προχωρήσει να προχωρήσει έχει μια δυνατότητα να πούμε έτσι σχέσεις με τον Θεό. Και θα περίμενε κανείς να απαντήσει ο, ο Αββάς, η άσκησης, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η πίνωσης, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν λέει αυτό. λέει ότι η δύναμης των θελών το χτίσασε το σαρετάς. Η δύναμης που βοηθά αυτό που θέλει να αποκτήσει τις αρετές, είναι η εξής. Είναι εάν πέσει, να μην μικροψυχήσει, αλλά πάλι να σηκωστεί και να συνεχίσει τον αγώνα του. Ξέρετε, στην πνευματική ζωή, σε όλους εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους, ας το πέτσι, δηλαδή, εμείς προχόμαστε στην εκκλησία, που θέλουμε να αγωνιζόμαστε, που τέλος πάντων προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, στο βάθος του «Είναι» μας, στο βάθος του είναι, αδιόρατα, εκείνη η λεπτή εργασία, όπως έλεγε γέροντας, που κάνει, γίνεται ίσως από μόνη της. Μπορεί να μην την κάνει και ο διάβολος, απλώς να την εκμεταλλεύεται. Στο βάθος του «Είναι» μας, που εμείς δεν το βλέπουμε καν ακόμα, επειδή αγωνιζόμαστε και επειδή προσπαθούμε και έχουμε καλές διαθέσεις και Αγωνιζόμαστε, θα τηρήσουμε όλα αυτά που λέει ο Θεός. Υπάρχει στο βάθος, βάθος του είναι μας, ένας αδιόρατος, λεπτός ιστός υπερηφανίας. Έχουμε στο βάθος του είναι μας μια εικόνα καλή περί του εαυτού μας. Είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Λέμε, κοίταξε, δόξα τωθήμαστε, καλά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Ε, δεν κάνουμε τίποτα το οποίο είναι τόσο μεγάλο ομάθιμα ε, τέλος πάντων κάτι γίνεται με μας. ή ακόμα ξέρετε και έτσι να μην λέμε δεν βιώνουμε την απελπισία αυτήν την, την απελπισία του εαυτού μας δηλαδή έχουμε τόσο απέσιον εαυτό που πλέον δεν, δεν μπορούμε να τον Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή αυτό σε αυτός εαυτός μας να σταθεί ενώπιον του Θεού. Εκείνο το βαθύν αίσθημα της, της κακίας μας τις διαστροφής μας. Δεν το βιώνουμε. Και είμαστε κάπως αναπαυμένοι. Όταν ο άνθρωπος υποστεί μια πτώση έτσι, του συμβεί κάτι και υποστεί μια πτώση στην πνευματική ζωή ή τι ναχτούν όλα στον αέρα όσα κάνουν. Ή τέλος πάντων συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, έτσι 38 γεγονό στη ζωή του, το οποίο χτυπά άμεσα την υπόσταση του ανθρώπου, την, την αρετή του α πούμε, το πρόσωπό του, την ύπαρξη του ολόκληρη. Τότε ακριβώ εκεί θέλει πολύ δύναμη ο άνθρωπο να σηκωστεί πάνω και να πει ότι δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, έπεσα σε αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία. Ό,τι και αν έγινε. ό,τι Να σηκώσει την πάνω, όπω κάποιο που τρέχει και πέφτει κάτω, σηκώνεται, ξυκονίζεται λίγο τα ρούχα του και συνεχίζει τον δρόμο του. Έτσι πρέπει να μάθει ο άνθρωπο να αγωνίζεται. Εκείνε οι απελπισίε που μα πιάνουν, εκείνα τα γιατί, μα γιατί να το πάθω εγώ τον το πράγμα, και πώ το κάμα εγώ τον το πράγμα, και πώ το να το κάμω, και πώ το όλμησα να το σκεφτώ και πως τόλμησα να το διαπράξω και όλα αυτά τα πράγματα κάπου είναι α με του εγωισμού μας καλά γιατί δηλαδή τι νόμιζεσαι ότι είσαι κανένας άγγελος και τι πως τόλμησες να το κάνεις γιατί τι πως τόλμησες να το κάνεις δηλαδή τι νόμιζεσαι ότι ποτέ σου δεν μπορούσα να το κάνεις και μόνο που νόμιζεσαι ότι ποτέ σου δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι είχες αυτοπεποίθηση κάπου τα πράγματα δεν ήταν καλά ο άνθρωπος του Θεού ο έμπειρος πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα εάν ο Θεό μας εγκαταλείψει αν δεν μας σκεπάσει ο Θεός όχι φόνους θα κάμουμε όχι σακή και θα κάμουμε ή μας στενάξει τον κόσμο ολόκληρο να τον καταβροχθήσουμε μια ανοιχτή, μια στιγμή και, και μουσουλμάνοι να γίνομαι και οτιδήποτε μπορούμε να γίνομαι δηλαδή νομίζω ότι ο άνθρωπος του Θεού πιστεύει ότι μπορεί να, να γίνει ακόμα και χειρότερος από δαίμονες. Και γιατί να πω μπορεί να γίνει. Πιστεύει ότι, πιστεύει ότι είναι χειρότερος από του δαίμονες και το, το μόνο που το συγκρατεί είναι το άπειρο έλεος του Θεού και τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν να γλιστρήσει και πέσει ο πνευματικός άνθρωπος δεν θεωρείται να κάτι το παράδοξο αλλά κάτι το οποίο ήταν πολύ φυσικό να το πάθει τέτοιο που είναι. τέτοιο που είμαι Φυσικό ήταν και να πέσω και να αμαρτήσω και να κάνω τα πάντα. Αλλά δεν μένει εκεί. Αμέσως εγείρεται λέει ο Αβάης Αγίας. Εγείρεται και συγκροτεί μάχη. Όχι στηριζόμενος στην αρετήν του αλλά στηριζόμενος εις την δύναμη του Θεού. Και αυτό που λέμε είναι ότι πιστεύεις ότι θα σωθείς. Οι Άγιοι επίστευαν ότι δεν θα σωθούν. Έτσι εάν ονομία παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τι συμποστήσετε εάν ψάχνεις Θεέ μου να βρεις, πούμε, δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρία σε μένα τίποτα ταυτόχρονα όμως επίστευαν απόλυτα ότι θα σωθούν, γιατί ε, εβίωναν το γεγονός ότι η σωτηρία είναι από τον Θεό και μόνον και τίποτα άλλο όχι από τις δυνάμεις μας ε, θυμάμαι τον Παπαεφρέμ τον γέροντα αυτών των μεγάλων στα τέλη της ζωής του που όταν τον επισκέφθηκα μια φορά και είχε μια αίσθηση του θανάτου και έλεγε και έτσι με, με τα δακρύων, εγώ παιδί μου δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου. Τίποτα. Έψαχνε να βρει κάτι και δεν έβρισκε τίποτα. Και έλεγα κι εγώ καλά, τόσα χρόνια είχε στην έρημο γέροντα, στα κατουνάκια 42 χρόνια αποτακτικός σε έναν γέροντα παράφρονα ένα γέροντα τρελό, ένα γέροντα που ήταν. Δηλαδή, μόνο μορφή ανθρώπου είχε και τίποτα άλλο. Όπω έλεγε κάποιοι γείτονά του. Αυτό ο γέροντα, λέει ο Νικηφόρος, μόνο μορφή ανθρώπου έχει. Τα άλλα όλα είναι δαιμονικά. Ήταν τελείω δηλαδή, εξωφρενό ο άνθρωπο. Ένα τύρανο, ένα σαδιστή άνθρωπο. Τον σκότωσε κυρολεκτικά Και πήγε αυτό ο, ο γέροντα 20 χρονών, και όταν πέθανε ο, ο γέροντα ήταν 62 χρονών. 42 χρόνια ολόκληρα έκαμε υπακοή σε αυτόν τον τύρανο και υπακοή στα κατουνάκια που ούτε, ούτε να σκεφτούμε δεν μπορούμε. Λοιπόν προσευχή αδιάλειπτο, νηστεία, αναγρυπνία, εμπειρίες πάχτη στο φως όλα όλα μέσα σε αυτό ήταν, ήταν μέσα. Όταν κοίταζες τον εαυτό του δεν έβρισκαν τίποτα το οποίο να είχαν τόσο δά ελπίδα ότι για αυτό το πράγμα θα με ο Τίποτα. Αισθανόταν δεν έκαμε τίποτα, αλλά παράλληλα όμως. Ενώ έλεγε εγώ Θεέ μου δεν έκαμα τίποτα, δεν έχω τίποτα, η χάρη μέσα του έλεγε εγώ δε προσέρχομαι. Η, η ψυχή του επληροφορεί το ότι πορεύεται προς τον Θεό όχι εκ των έργων του, όχι εκ τη αξία του, αλλά από την άπειρη αγάπη και το έλεος του Θεού. Όταν το αισθανθεί αυτό ο άνθρωπος, τότε πραγματικά η ψυχή του διαλύεται από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Ενώ όταν πούμε, ξέρεις Θεέ μου, εντάξει, με έσωσες ή θα σωθώ, αλλά δεν με έσωσες και δωρεάν. Εγώ ενίστευα, έκανα ελεημοσύνες, έκανα τόσο καλά έργα. Ναι, μεν πήγα στον παράδεισο, αλλά έκανα και πολλά πράγματα και πήγα τότε δεν έχει γνωμοσύνη μέσα σαν να λες στον μπακάλι ότι κοίταξε ναι μεν μου το φαγητό μου κάθε μέρα αλλά σε πληρώνω Κύριε, δεν με τρέφεις δωρεάν έτσι. δεν λέμε ότι ο πακάλις είναι ο ευεργέτης τη ζωής μας διότι ναι με μας δει το καθημερινό, καθημερινό μας φαγητό μα τρέφει αλλά δεν μας τρέφει δωρεάν τον πληρώνομαι και παίρνω ε, αν αισθανόμαστε και στον Θεό έτσι ότι ναι Θεέ μου θα μας δώσει την βασιλεία σου τη χάρη σου και μας δίδεις τη χάρη σου αλλά και εγώ όμως, κοίταξε τι κάνω κάμνω τόσα αγώνες για να πάρω αυτή τη χάρη τότε δεν, ούτε χάρη υπάρχει ούτε ποτέ θα καταλάβουμε ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό ενώ εάν ας πούμε τρέφεις κάποιον άνθρωπο δωρεάν και όχι μόνο δωρεάν να δεις και κάποιον τρόφιμα αλλά εκείνος που του τρόφιμα την ώρα που τα παίρνει, να σε βρίζει, να σε κατηγορά, να θέλει να σε κάνει κακό, και όμως εσύ να συνεχίζεις να του τα δίνεις. Κι όταν έρχεται σε κάποια ώρα να λαμπει, να καταλαβαίνει τι του γίνεται, να εισάνεται ευγνωμοσύνη, και στα που λίγο πάλι τα Τέλος πάντων, αυτή όλη η πορεία μας, αυτή όλη η σχέση μας με τον Θεό, αυτή όλη η ανάπαυση που βρίσκομαι κοντά στον Θεό, αυτή η ελπίδα η στην παρουσία του Θεού αυτή η ησυχία η οποία βγαίνει από την προσευχή όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν βάση, σαν βάση που στέκουν πάνω την, την τέχνη αυτή της ταπεινώσεως του ανθρώπου να μάθει ο άνθρωπος να έχει ταπείνωση να σαν ταπεινά έτσι θα μάθει να προσεύχεται έτσι θα μάθει να επικαλεί τον Θεό έτσι θα μάθει να ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα κάνει και εν συνεχεία Αφού το έχει αυτό, τότε θα καταλάβει και ποιος είναι ο Θεός περί του οποίου ο άνθρωπος ασχολείται και τον οποίο ομιλεί. Πάντως, το λέμε πάρα πολλές φορές, αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να βιώσει όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να δώσει στον Θεό περιθώρια, να ενεργήσει μέσα του ο Θεός. Όταν μεν ο άνθρωπος είναι ήσυχος, έτσι, όταν είναι ήσυχος, δεν έχει περιστάσεις, να αφιερώνει δυνάμεις και χρόνων όσων έχει για να καλλιεργεί μέσα του αυτήν την κατάσταση την εμπνευματική, όταν δεν είναι καιρό πειρασμού και θλίψεων, τότε ο άνθρωπος να αναγκάζει τον εαυτόν του, να πιέζει τον εαυτόν του, να παραμένει πιστός στον Θεό, να έχει υπομονή, να μην χάνει το του, να περιμένει από τον Θεό τη σωτηρία του. Όμως, με την προϋπόθεση ότι θα μάθει ο άνθρωπος να αναπαύεται εις το θέλημα του Θεού. Να μην περιμένουμε από τον Θεό να κάνει το δικό μας θέλημα, αλλά να ζητούμε από τον Θεό να κάνει το δικό του θέλημα και να ταυτιστεί το θέλημα το δικό μας με το θέλημα, το θέλημα του Θεού για να έχουμε ανάπαυση στη ψυχή μας, όπως μας είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι δεύτε πρός με πάντε συκοποιώντας και επιφορτισμένοι και αγώ αναπαύσω εμά. Θα μας αναπαύει ο Χριστός, ο Θεός, όταν πάμε κοντά Του και αφήσουμε το φορτίο μας εις χέρια Του. Τότε αναπαύεται πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού. Και εδώ τελειώσαμε το ψαλμό και για να μην προχωρήσουμε πιο κάτω, να σταματήσουμε. Ε, απλώς ήθελα να σας πω ότι την άλλη Τετάρτη, στις 15 του μηνός, ε, σε 15 μέρες μάλλον, όχι, σε 15 μέρες που είναι καθιερωμένη αυτή η συγκέντρωση, ε, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εδώ ο πατήρ Αθανάσιος από τη Σιμωνόπετρα, ο γνωστός και ο πολλούς μας, ε, για να κάνει την ομιλία αυτή. Εάν δεν είναι ο πατήρ Αθανάσιος, θα είμαι εγώ. Οπότε, κανονικά έτσι, ε, να το ξέρετε και είναι καλό να το πείτε και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται να ακούσουν τον Γέροντα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές οι ομιλίες του και θα οπωσδήποτε θα μας ωφελήσει πάρα πολύ. Θα κάνουμε προσευχή για να μπορούμε να φύγουμε. Α, ήθελα πάλι σας να θυμίσω, όταν τελειώνουμε και κάνουμε προσευχή, να φροντίζομαι να διάζομαι των ναών σύντομα για να μπορεί να γίνει εδώ το αποδείπνο όπως γίνεται κάθε φορά και αν τυχο θέλουμε να πούμε κάτι το λέμε έξω στην αυλή και να μήγεται μέσα στην εκκλησία θόρυβος την ώρα που γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου. Χριστέ το φως των αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατεύθυνον διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείες παναχράντου Παναχάνης του Σου Μητρός και σου των Αγίων. Αμήν. Δι' των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον εμάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Αν κάποιο θέλει αμή στο απόδειμο, μπορεί να παραμείνει στην εκκλησία.